Μπορείτε, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακουραστέ τη πυριακή εκκλησία του ρητοφωνικού σταθμού ο οποίος, όντως, μιλάει στην ψυχή μας, αγγίζει την καρδιά μας διότι προσπαθούμε, αυτά που λέμε, να βγαίνουν από την καρδιά μας για να μπορούν να μπουν και στη δική σας την καρδιά Τώρα που είναι αρχή, να πω γιατί ξεχνώ κάτι γίνεται, μου λέει ένας, γερνάς μάλλον, ξεχνώ να ευχαριστώ ξεχνώ να θυμίζω μερικά πράγματα ξεχνώ να σας πω το ευχαριστώ μου για τις τόσες επιστολές που στέλνετε για τα email που παίρνω που είναι πάρα πολλά πραγματικά και κάποτε παλιά άνοιγα και υπήρχε ένα email στη ζωή μας με ένα, δύο κι αν υπήρχαν εδώ και μέρες τώρα κάθε στιγμή έρχονται πολλά μηνύματά σας με κρίσεις σας, με σχόλια, με απορίες, με προβληματισμούς μοιράζεστε μαζί μου δικές σας εμπειρίες, δικές σας καταστάσεις οι οποίες με συγκινούν και με προβληματίζουν και εμένα και με ταπεινώνουν διότι όταν κάποιος έρθει δίπλα σου και σου πει τον πόνο του ή και τη χαρά του και μόνο το ότι σε υπολογίζει στη ζωή του και σου ανοίγεται σε ταπεινώνει αυτό ε, και αυτό το νιώθω απέναντί στο το εισπράττω σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με θεωρείτε ε, άξιο να μπω στη ζωή σας και να ακούσω κάτι δικό σας που στην πραγματικότητα δεν το αξίζω και το νιώθω αυτό το δέος όσο περνάει ο μέσα στον χώρο της εκκλησίας τα πολλά δώρα του Θεού Προσευχόμαστε για αυτά που γράφετε. Ευχαριστούμε για τα βιβλία που κατά στέλνετε, τις επιστολές που στέλνετε στο σταθμό. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα είναι στη διεύθυνση atheata.περάσματα.παπακηγιαχού.gr Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 4118602, 4118640, το ξαναλέω. Και ευχαριστώ και πάλι τον Βασίλη Χατζ τον εξαίρετο μουσικό, ο οποίος επεξεργάζεται ηχητικά την εκπομπή αυτή και την επενδύει μουσικά. Με το δικό του όμορφο γούστο, το οποίο και εγώ το εμπιστεύομαι ανεπιφύλακτα και χαίρομαι που πολλοί από εσάς οι περισσότεροι αναπάβεστε ε, με το σύνολο της μουσικής. ξέρετε πόσοι τελικά συμβάλλουν για μια εκπομπή και πόσοι κοσμούν, πόσοι άνθρωποι κρύβονται πίσω από μια μουσική ηχολήπτες, άνθρωποι που δέχονται τα μηνύματά σα στο σταθμό που εργάζονται στο σταθμό ε, θυμάμαι μια γιορτή κάποτε γινόταν σε ένα σχολείο και είχαν ετοιμάσει γεράσματα αγγλικά εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις ε, ηχητικά έτσι, συστήματα κλπ τελείωσε η γιορτή φύγαν όλοι. Και μετά είχα μείνει για κάτι δουλειέ στο σχολείο. Αυτό και ήρθαν οι καθαρίστριες να μαζέψουν κυπελάκια πεταμένα, χαρτιά κάτω, ε, πε, πεταμένα έτσι, κομμα, κομμάτια από διάφορα πράγματα, ε, πε, πεσμένα τυροπιτάκια, και κέικ κάτω, χυμένοι καφέδες και φύγαν όλοι. Οι υπόλοιποι εμείς με τα καλά μας Περιπημένοι στη γιορτή Και κάποιοι έμειναν να μαζέψουν Τα της γιορτής Θα μου πεις πληρώνονται Ε καλά, δεν είναι μόνο αυτό στη ζωή επιτέλους Επειδή πληρώνονται Εγώ κοιτώ κάτι άλλο Ότι για να λειτουργήσει σωστά Ένα σώμα, ένας οργανισμός ένα σταθμό, Ραδιοφωνικός, ένα μοναστήρι Μια μητρόπολη Μια οικογένεια, ένα κράτος Ένας κόσμος Όλοι χρειαζόμαστε Και όλοι έχουμε τεράστια αξία Τη μοναδική δική μας σπουδαιότητα Και τα μέλη του σώματος λέει ο Απόστολος Παύλος Τα οποία τα προστατεύουμε, τα κρύβουμε, δεν τα εκθέτουμε Είναι πολλές φορές πολύτιμα, χρήσιμα, ευαίσθητα Έχουν και αυτά την αξία τους Πόσα πράγματα Λέει το χέρι εργάζεται κάτι φαίνεται Το πόδι ε, δεν φαίνεται Τα πέλματά μας δεν φαίνονται Αλλά αυτά σηκώνουν όλο το βάρος Δεν υπάρχει σημείο του σώματος μας άχρηστο Όλα είναι χρήσιμα Δεν υπάρχει και άνθρωπος Στον κόσμο αυτό άχρηστος Όλοι λοιπόν είμαστε χρήσιμοι Και σου έχω ξαναπεί ότι και εσύ είσαι πολύ χρήσιμος Και χρήσιμη στην εκπομπή Αυτή Και στο ραδιοφωνικό σταθμό Της εκκλησίας του Πειραιά Και σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό εκκλησιαστικό ε, Σε όλο τον κόσμο, Όπου υπάρχουν χριστιανοί Διότι και εσύ Αυτό που λες Βοηθάς Η γνώμη σου Ο καλός ο λόγος Μια ενθάρρυνση που τονώνει στον άλλον Κάποιοι προχωρούν και σε άλλα βήματα Πιο ας πούμε Τολμηρά και λίγο πιο επόδινα, ε, Βάζουν το χέρι στη τσέπη Και δίνουν χρήματα Σε ένα σταθμό και βοηθούν Κάνουν ελεημοσύνη Βοήθεια δεν είναι αυτό πολύ μεγάλη και κάποιοι που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από όλα αυτά κάνουν προσευχή. Πολύ μεγάλη βοήθεια της προσευχής. Η προσευχή κάνει θαύματα. Η προσευχή κρατά την εκπομπή σε υψηλά επίπεδα. Η ακροματικότητα της εκπομπής θα είναι υψηλή όταν η προσευχή μας έχει και αυτή έτσι ένα υψηλό επίπεδο. Όταν η προσευχή μας ανεβαίνει σε υψηλά επίπεδα. Και περνά τα όρια του σπιτιού μας, της πολυκατοικία μας, ανεβαίνει τα σύννεφα, τους εθέρες, του ουρανού, διασχίζει τους γαλαξίες και φτάνει στο θρόνο του Θεού, ο οποίος είναι τόσο μακριά αλλά ταυτόχρονα πολύ κοντά μας, δίπλα μας, μέσα μας, αλλά παρόλα αυτά λέμε την προσευχή ταξίδι. Όταν λοιπόν η προσευχή είναι σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, θα είναι και η εκπομπή σε υψηλό επίπεδο. Ξαναπεί ότι είστε όλοι συμπαραγωγοί. Έτσι νιώθω. Έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ ωραία αυτή η αίσθηση ότι είμαστε όλοι μέλη του σώματος του Χριστού στην Εκκλησία. Το λένε μερικέ φορέ οι δημοσιογράφοι στην τηλεόραση όταν ευρεάζουν που του λένε: Εσύ δεν ξέρετε, λέει, Όλοι είμαστε Εκκλησία. Ναι, δεν είναι μόνο να το λες. Είναι να ξέρει και, και πώ ερμηνεύετε αυτό ο όρο: Είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι τι είμαστε, δεν είμαστε όλοι. Απλώ και μόνο επειδή βαφτιστήκαμε, είμαστε αν μα πονάει το θέμα. Αν μα πονάει το θέμα. Αν βλέπουμε την Εκκλησία ω μάνα μα, που είναι πράγματι μάνα μα, που είναι ο χώρο μα, που είναι το σπίτι μα, που είναι ο παράδεισό μα, που είναι η αναπνοή μα, εντάξει, είσαι και εσύ Εκκλησία. Αν όμω δεν ξέρει που πέφτει η Εκκλησία τη γειτονιά σου, δεν είσαι Εκκλησία. Είχα πει σε κάποιον που έλεγε Όλοι είμαστε Εκκλησία, λέει, Πώ λένε το πνευματικό σου, Λέω, Τι πνευματικό και τι είναι αυτό. Ποιον ιερέα έχεις και εξομολογήσει Δεν ξέρω λέει εκεί στη γειτονιά μου Πότε τον είδε τέλει αυτή φορά δεν θυμάμαι ε, Δεν μπορεί να λες ότι Είμαστε όλοι εκκλησία Γιατί η λέξη εκκλησία θα πει Είναι ένα κάλεσμα στο οποίο εσύ δεν ανταποκρίνεσαι Αν δεν ανταποκρίνεσαι Δεν βιώνεις Αυτή τη λέξη Μέσα σου, πάνω σου Απλώς τη λες έτσι μάθαμε και λέμε όλοι είμαστε εκκλησία για να, για να δικαιολογήσουμε την επέμβασή μας και να πάρουμε θέση, να κατηγορήσουμε, να πούμε έχω δικαίωμα να μιλήσω κι εγώ. Για επισκόπους, αρχιπισκόπους, γιατί είμαι και εγώ εκκλησία. Μα δεν το λέμε αυτό για να αποθρασινθούμε και να πάρουμε δικαιώματα, αλλά για να νιώσουμε ε, την ευθύνη μας. Για να στάξουν τα μάτια μας δάκρυα για αυτή την εκκλησία, να την πονέσουμε. Έτσι λοιπόν ε, νιώθω ότι είμαστε όλοι... Είμαστε στο εμείς που λέει ο Μακρυγιάννης, κανείς δεν είναι μόνος του και εγώ δεν είμαι μόνος και εγώ σας μιλώ γιατί μου μιλάτε. Αν σας μιλούσα τόσο καιρό σε αυτή την εκπομπή που ξεκίνησε εδώ και καιρό και δεν μου μιλούσατε, δεν θα σας ξαναμιλούσα γιατί δεν μου άρεσε να μιλάω σε ένα μικρόφωνο. στεγνό όσο τι είναι, Sony, Sony είναι. Λοιπόν, δεν μου αρέσει να μιλάω σε ένα μικρόφωνο, ακόμα και αν είναι καλό και α είναι και ακριβό, μου αρέσει να μιλάω σε ανθρώπινε καρδιέ, γιατί και η δική μου καρδιά μιλάει. Και αν η καρδιά σου που με ακούει δεν μου μιλάει και δεν ανταποκρίνεται, σταματώ. Τι και σταματά κάνει να μιλάει. Όχι επειδή δεν θέλει, αλλά επειδή δεν βρίσκει το λόγο. Δεν βρίσκει ανταπόκριση. Και απλώ κάνει μόνο προσευχή. Τώρα όμω, τα κάνουμε ταυτόχρονα. Προσευχή και λόγο. Λόγο. Είναι προσευχή, σε κλίμα προσευχής Λοιπόν να κάνουμε προσευχή, να κάνετε προσευχή Να στέλνετε αγγέλους Στην εκπομπή Να στέλνετε αγγέλους Στο σπίτι σας Στους υπολείπους Να θυμούνται να ακούνε την πυραϊκή εκκλησία Όλες τις εκπομπές που τους ωφελούν Και όποια αγγίζει τον καθένα Υπάρχουν υπέροχες εκπομπέ Και τώρα που είπα για τους αγγέλους Αν κάνεις προσευχή λέω Γεμίζει αγγέλους η γη για μη είχε. Θυμάστε που λέγαμε κάποτε για του αγγέλους και σα είχα πει ότι έχω και άλλα πράγματα να πω για του αγγέλους Αλλά δεν μπορώ να τα πει όλα σε μια εκπομπή. Έτσι δεν είναι. Και μου αρέσει αυτό, δεν μπορεί να τα λέμε κιόλα. Γιατί κανεί ε, δεν μπορεί να τα κρατήσει κιόλα. Κάποιο μου είπε από εσά, μην μιλά και πολύ γρήγορα μου λέει, για να σκεφτόμαστε λίγο αυτά που λε. Δεν χωράει το μυαλό μα λέει πολλά. Ε, δεν χωράει ο άνθρωπο πολλά. Και δεν χρειάζονται και πολλά. Λίγα, να τα σκέφτεσαι, να τα επεξεργάζεσαι και να τα δουλεύει μέσα σου. Και σώζεσαι. Με τρία πραγματάκια. Άμα μάθει 5-6 πραγματάκια στη ζωή σου και τα κάνει αυτά τα 5-6 άμα πάρει, ας πούμε, ένα βιβλίο πνευματικό και το ξεκοκαλύσει και το κάνει φίλο και φτερό από τι πολλέ φορέ που θα το διαβάσει, ένα βιβλίο να πάρει, ε, θα γιάσει. Με αυτό το βιβλίο, το πνευματικό εννοώ, έτσι. Παράδειγμα, να έχει κανεί την Αγία γραφή. Και τον αβά α πούμε, παράδειγμα λέω, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, αλλά αυτά τα δύο τα κάνει πράξη και βίωμα και αγώνα και καθρέφτη της ζωής του και καταφύγιό του και λιβάδι στο οποίο θα, θα ξεκουράζεται η ψυχή του και θα αναπαύεται, δεν λείπει, δεν είναι που θέλουμε πολλά, αλλά δεν κάνουμε ούτε το ένα. Γιατί αν κάνει το ένα θα σου φέρει και το δεύτερο και το τρίτο και μετά σιγά σιγά θα σου φανερώνεται η γνώση μέσα στην ψυχή σου. Ε, το λέω αυτό γιατί μερικοί το ρίχνουν στα πολλά, πολλά διαβάσματα, πολλά, ακόμα και πολλά ακούσματα. Αυτό που λέω δεν με συμφέρει, αλλά είναι η αλήθεια, πρέπει να σου το πω. Και για την εκπομπή αυτή το λέω, δηλαδή το μυστικό δεν είναι να ακούσει να έχει εκπομπές. Ούτε και αυτή εννοείται. Μου λέει ένας που θα βρω τι εκπομπές σας, σα θέλω να... Εγώ τη λέω, τι γράφω, θέλω να τι ξανακούω. Ε, δεν είναι αυτό. Ε, αυτό που άκουσε τα παλιά, τι τα έκανε. Ε, βέβαια, θα μου πει ο άνθρωπο έχει ανάγκη από την επανάληψη, την υπενθύμηση. Ε, εντάξει, αυτό είναι δεκτό, ότι η υπενθύμηση μα βοηθάει. Αλλά υπάρχει μια πολυπραγμοσύνη, αυτό θέλω να πω τώρα, ένα άνοιγμα. Πάμε και εδώ, πάμε και εκεί. Μιλάει και αυτό μιλάει και εκείνο. Πάμε και στον άλλον 100 ομιλίε τη εβδομάδα Και βίωμα. Δεν μπορεί να κάνεις 100 ομιλίες να ακούς και μετά να πας σπίτι σου να τσακώνεσαι με τον άντρα σου, με τα παιδιά σου και... και καλά σου λένε μετά και τα παιδιά ε, όλες τα κηρύγματα πας και τι κάνεις». σε κάτι από ένα κήρυγμα και πες σήμερα τι μου έμεινε τελείωσε η εκπομπή και αρχίζει η ζωή κλείνει η TV που έλεγε ένας και αρχίζει η ζωή ε, όταν κλείσει τη τηλεόραση αρχίζει να ζεις πραγματικά ως άνθρωπος η τηλεόραση σε πάει σε ψεύτικους κόσμους η εκπομπή δεν σε πάει σε ψεύτικους σου ζωγραφίζει όμως τους αληθινούς κόσμους οι ζωγραφιές όμως δεν χορταίνουν ένα ζωγραφιστό ποτάμι μια ζωγραφιστή λίμνη δεν σε ξέψα. Πρέπει να πας να πει νερό. Και αυτό γίνεται με τα προσωπικά σου βήματα, τον προσωπικό σου υδρότα, τον προσωπικό σου κόπο. Είπασουμε σε μια εκπομπή ότι να μην περνά μέρα που δεν κάνει κανεί προσευχή. Να μην περάσει μέρα που δεν θα πείσει του χαιρετισμού. Κάθε μέρα του σχεαιρετισμού στην Παναγία μα, κάθε μέρα. Ο κόσμο θα χαλάσει. Και αν χαλάσει, ακόμα πιο πολύ να του λέμε, γιατί λέει ότι η Παναγία θα μα σώσει αυτή την δύσκολη στιγμή που θα χαλάσει ο κόσμο. Κάθε μέρα. Λοιπόν, τόπα. Πα, το κάνεις το κάνεις τότε αξίζει να ακούς κάτι όταν αυτό που παίρνεις ένα ένα μόνο πάρ' το και κάνω. το μου αρέσει μερικοί που λένε δεν τα ακούω όλα όσα λε, αλλά κάτι που τότε είπες και ειδικά με συγκινεί όταν λένε κάποιοι ότι αυτό που είπες κάποτε άρχισε να διαβάζω την Καινή Διαθήκη ή κάποιος που μου είχε πει πήγα Εκκλησία αλήθεια δε, δεν τρέπομαι να το πω ότι και να μην ξανακούσει τίποτα Καμία εκπομπή από αυτά που λέμε Μόνο που κανείς πάει εκκλησία Και κάτι του είναι από μια εκπομπή Και του γίνε βίωμα Είναι μεγάλο βήμα που κάνει στη ζωή Είναι μεγάλο βήμα και να πω για αυτό που λέγαμε πάλι για του Αγγέλους που ε, από εκεί ξεκίνησε ότι μπορώ να τα λέμε όλα σε μια εκπομπή ε, δεν έχει σημασία όμω που δεν τα λέμε όλα, λίγα να λέμε και να τα κρατάμε και θα πούμε και άλλα αν ζήσουμε και άλλα και άλλα σιγά σιγά και η ζωή είναι ταξίδι σιγά σιγά, ταξιδεύουμε και βλέπουμε διάφορα τοπία πνευματικά και ο Θεό μα χαρίζει και άλλα, ώσπου να δούμε την πραγματικότητα στη βασιλεία του Θεού, εκεί που θα τα δούμε όλα στην πληρότητά του και στον τέλειο βαθμό. Επειδή ξεχνάω, θα το ξεχάσω πάλι Να το πω τώρα Ένα υπέροχο βιβλίο Για τους Αγγέλους Είναι αυτό ε, της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Εμφανίσεις και θαύματα των Αγγέλων Εμφανίσεις και θαύματα των Αγγέλων Πάρα πολύ ωραίο Έχει... Οι άγγελοι στην Παλαιά Διαθήκη Στην κοινή Διαθήκη που εμφανίστηκαν Σε πατέρες και γέροντες και ασκητές Στη σύγχρονη εποχή Στον πόλεμο του 40 Θαυματουργίες, επεμβάσεις Έχει κατη, κατηγορίες θεμάτων ε, Με αγγέλους, οκτασίες αγγέλων Είναι πολύ όμορφο Πολύ όμορφο Και ξέρεις άμα διαβάζεις σούμε, ότι να και άλλο περιστατικό, και άλλο περιστατικό. Στο πρώτο μπορεί να λε είναι θαύμα, παραμύθια, μύθοι, μυθολογικοί να είναι. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, ε όλα αυτά πια είναι τυχαία. Όλα αυτά είναι ψέματα. Εντάξει, αν σου πει ένα σου τι είδε έναν άγγελο, μπορεί να λε είναι εφάνταστο. Ε όλοι εφάνταστοι είναι. Όλοι αυτοί που είναι γραμμένοι σε αυτό το βιβλίο. Ε, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν ε, οι άγγελοι, αλλά εμεί δυστυχώ. Πάντω τι θα ήταν να βλέπαμε έναν άγγελο, ε, πόσο θα. Πόσο θα χαιρόταν η ψυχή μα. Έχω δει κάτι ανθρώπου. Είχα δει έναν παππού που μου είχαν πει ότι είχε δει άγγελο στη ζωή του. Είχα δει έναν άλλο που μου είχαν πει ότι είχε δει την Παναγία στον πόλεμο του 40 και ποτέ δεν την είχε ξεχάσει από τότε. Μία φορά να τη δει, λέει, δεν χρειάζεται να την ξαναδεί. Είχε πει. Όχι σε μένα, σε μένα δεν το παραδέχτηκε, ούτε το έλεγε. Ε, αυτό είναι ωραίο. Είναι θησαυροί αυτοί. Αυτοί οι άνθρωποι. Είναι θησαυροί και τα, ορα... και τα οράματα αυτά που έχουν δει και οι οπτασίε, οι καθαρέ, οι θεϊκές. Και το μυστικό της, του θησαυρού είναι να μην τον εκθέτεις. Το θησαυρό δεν τον βγάζεις όλη την ώρα να λες. Το θησαυρό τον κρύβεις, τον προστατεύεις, ταπεινώνεσαι, συντρίβεσαι, νιώθεις αμαρτωλός, ανάξιος, κλαίες, λες πω πω Χριστέ μου τι είμαι εγώ κύρτης να κεφανερώθηκε σε μένα ή Παναγία μου τι είμαι εγώ ή Άγγελε μου τι είμαι εγώ". Όταν ακούτε διαρκώ. Ανθρώπου να λένε είδα εκείνο, είδα τ' άλλο. Χτε κοιμήθηκα είδα εκείνο, άλλαξα πλευρό, είδα άλλο άγγελο, άλλαξα και τα εκείνο. Αυτά δεν είναι θεϊκά. Δεν είναι θεϊκά. Και ειδικά άμα βλέπει ανθρώπου οι οποίοι δεν κάνουν αγώνα και λένε ότι βλέπουν, αποκλείεται. Ή οι άγγελοι έχουν ε, χάσει τα κριτήριά του, πράγμα δύνατο, γιατί αποκλείεται ένα άγγελο του Θεού να έρθει σε σένα με αυτή την κατάσταση που κουβαλά. Ή αν θα ερχόταν, θα αρχόταν να σου πει ξύπνα. Να σου πει διορθώσου όχι να σου πει ήρθα να σε επιβραβεύσω. Τι να σε επιβραβεύσει. Αφού είσαι ματαιόδοξος, αφού είσαι, αφού είσαι υπερήφανη, αφού είσαι εγωίστερη, αφού κατακρίνεις μέρα νύχτα. Είναι δυνατόν να εμφανιστεί άγγελος να σε ευλογήσει, να σου πει έβγε για τη ζωή σου, ήρθα να σε επιβραβεύσω. Αν ήταν όντως άγγελος αυτό που είδες, θα σου λέγε, ε, ο Θεός είναι λυπημένος με τη ζωή που κάνεις γιατί κατακρίνεις συνέχεια. Όπως πραγματικά εμφανίστηκε η Παναγία μας τον Άγιο Σιλουάνο και του είπε ότι ο, η, ο, είναι, ο Θεός είναι λυπημένο από τη ζωή σου. Τότε που είχε πειρασμούς και πάλευε και είχε λογισμούς και δεχόταν μέσα του ε, αυτή την πάλη και ο Θεός λέει είναι από τη ζωή σου. Αυτή όντως ήταν η Παναγία. Η Παναγία είναι αυτή που έρχεται και σου φέρνει ταπείνωση, συντριβή, μετάνοια, θλίψη, διόρθωση, αλλαγή βίου. Όχι όλη την ώρα επιβραβεύσεις Και μελλοντολογικά πράγματα Τι θα γίνει, τι θα κάνεις τι δια, και, τι, και τι βγήκε Πώς το είπε Τι σου αλλάζει τη ζωή Αυτή η περιέργεια που μας πιάνει Η οποία δεν φέρνει ανάπαυση Απλώς φέρνει αυτή την περιέργεια μέσα μας Ικανοποίηση Τι άλλα, τι νέα, για πεςτε τίποτα Και σε αυτό το παιχνίδι Θέλουμε να βάλουμε και τους αγγέλους Μα Είναι τραγικό δηλαδή να θες να βάλεις το Θεό Στα μέτρα σου σε τέτοια μέτρα, ε, αντί να μπεις εσύ στα μέτρα τα θεϊκά, τα αρχοντικά, τα ουράνια Τα, τα γεμάτα αξιοπρέπεια, ε, θεϊκή αξιοπρέπεια, ευγένεια, καθαρότητα Βάζεις το Θεός μες τα δικά σου μέτρα τι, Τη δική σου επιπολαιότητα, θες να κατεβάσεις το Θεό σε αυτό το επίπεδο Να σου λέει ε, το μέλλον, ότι μεθαύριο θα γίνει εκείνο και παραμεθαύριο θα γίνει το άλλο Και το λέει εσένα, τι είσαι εσύ και το λέει εσένα εδώ Άγιοι μεγάλοι άνθρωποι και όποτε εμφανίστηκε κάτι ουράνιο, μια οπτασία, είπε κάτι για τον κόσμο όλο. Ε, οδηγούσε στην εκκλησία το όραμα, όλους στην εκκλησία, και όχι μακριά από την εκκλησία, δεν οδηγούσε μακριά. Δεν οδηγούσε στα χρήματα, εκμετάλλευση οικονομική. Δεν οδηγούσε σε κάποιον άνθρωπο, προσωπολατρικά, απολυτοποίηση ενό προσώπου, αλλά οδηγούσε στην εκκλησία. Και ήταν κάτι που ήταν δώρο για την Εκκλησία από την Εκκλησία μέσα τους κόλπους της Εκκλησίας φανερώνονται αυτές οι δωρεές και αυτά τα οράματα μέσα στην Εκκλησία. Όχι άνθρωποι που δεν πατάνε ποτέ στην Εκκλησία βλέπουν λέει και πάει η γειτονιά και τους λέει ότι είδανε. Μα ή δεν πας στην Εκκλησία. Άρα... Η δύναμη αυτή, το πνεύμα αυτό που σου φανερώθηκε, είναι εκτός εκκλησίας. Άρα παραδεύεις ότι υπάρχει αλήθεια, καθαρότητα, φως, αληθίνη γνώση εκτός Χριστού. Και μόνο αυτό διαφοροποιεί τη θέση μας. Μόνο που δεν το λένε καθαρά. Πολλοί από αυτούς λένε πάω και εκκλησία, είμαι και της εκκλησίας, πηγαίνω. Τυπικά είναι αυτά. Και μάγοι πηγαίνουν στην εκκλησία. Δεν μου λέει τίποτα το να πα. Το θέμα είναι να ζει εκκλησιαστικά, να προβάλεις τον Χριστό, να προβάλεις την ιεροσύνη, όχι τον ιερέα την ιεροσύνη, δηλαδή να λες ε, χωρίς εξομολόγηση χωρίς να κοινωνάς χωρίς να μετανιώνεις, χωρίς να πηγαίνεις Κυριακή, σε λειτουργίες να προσεύχεσαι ε, μαζί με όλο το σώμα των πιστών, δεν πιάνει τίποτα, και όχι να ακούσει εμένα να ακούσει εκεί την εκκλησία, τον επίσκοπό σου τον ιερέα σου, τον πνευματικό σου, τον εφημέριό σου, εκεί. Αυτή είναι η ισορροπημένη σχέση με όλα αυτά Αυτό το βιβλίο πάντω πάρτε το. Εμφανίσει και θαύματα των Αγγέλων. Πολύ ξεκούραστο. Πολύ ωραίο. πολύ ωραίο. Και μακάρι η ψυχή σα έτσι να ζεσταθεί από όλα αυτά. Και μακάρι όταν εκκλησιάζεστε να δείτε κι εσεί Αγγέλου όπω λέει στη Θεία Λειτουργία, Να δείτε όποιον θέλετε. Τον Μιχαήλ, τον Γαβρίλ, τον Αρχάγγελο Ραφαήλ. Όποιου αγγέλους θέλετε. Είναι μύριες, μυριάδων, Χιλιάδε χιλιάδων. Γιορτάζουν στι 8 Νοεμβρίου η σύναξή του, τότε που. Ε, είπε ο Αρχάγγελο ε, Γαβρίλτο, Στόμεν καλό. Στόμεν μεταφόβου. Τότε που οι άγγελοι λέει, έφευγαν από το Θεό και ε, υπήρχε αυτή η εισρωή πολλών αγγελικών πνευμάτων στο χώρο του σκοταδιού μαζί με τον νεοσφόρο που έπεφτε ο διάβολο και έφευγε από το Θεό, τότε λέει: Είναι η σύναξη των αγγέλων, 8 Νοεμβρίου, τη γιορτάζουμε που σταμάτησε αυτή η πτώση. Και είπε ο Αρχάγγελος να σταματήσουμε, να, να ξεκαθαρίσουμε εμείς να μείνουμε με το Θεό. Να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι η αλήθεια, ότι η ταπείνωση μπροστά Του είναι σωστή στάση, η δοξολογία Του, η αγάπη Του, η λατρεία Του και όχι ο εγωισμός, όχι η έπαρση, όχι η αυθαιρεσία του διαβόλου και η ανταρσία. Εδώ να μείνουμε, εδώ να μείνουμε άγγελοι, καθαροί, κοντά στο Θεό, φωτεινά όντα. Αυτό γιορτάζουμε. Ότι οι άγγελοι ξεκαθάρισαν ότι θα λατρεύουν και θα δοξάζουν το Θεό για πάντα. Πάρουν πάρα τάγματα αγγέλων, εννιά τάγματα, σεραφίμ, χερουβίμ, Θρόνοι, κυριότητε, Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι. Τι θα πει αυτό, δεν ξέρω να σου το εξηγήσω. Είναι, λέει, ο βαθμός της λαμπρότητας του, κα... λαμπρότητας του κάθε αγγελικού τάγματος, όσο πιο κοντά στη, στη λαμπρότητα του Θεού είναι ο κάθε άγγελος τόσο διαφορετική μορφή, διαφορετική ακτινοβολία έχει Αλλά αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα για μας Δηλαδή αν, αν δεχτούμε ότι το, το πιο χαμηλό τάγμα, το, πιο, το κατώτερο τάγμα είναι οι άγγελοι Έναν άγγελο να δεις, θα τρελαθείς από τη χαρά σου Τι μας νοιάζεις τώρα, τι θα πει, κυριότητες, αρχές, εξουσίες Δεν καταλαβαίνουμε αυτά, δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε δηλαδή Δηλαδή, μερικέ φορέ μεριμνούμε και τριβάζουμε που λέει περί Δηλαδή, μιλάμε, συζητάμε, θεολογούμε, λέμε, λέμε για όλα αυτά τα θεολογικά με βάθυνση και του λες κάποιου, ε, ο, ο Άγιο ε, Νύφων που είχα πει και την άλλη φορά, δεν ήξερα να στα πει αυτά όλα θεολογικά, αλλά είχε δει Άγγελο. Εσύ έχεις δει. Γι' αυτό και στο σχολείο, όταν εξετάζω τα παιδιά, δεν επιμένω πολύ να μου λένε ονόματα τέτοια, κατηγορίε. Άντε και μου είπε όλα τα τάγματα των Αγγέλων, μου τα ξέρα απ' έξω. Τι να το κάνω. Α είχε δει ένας, έναν άγγελο και θα μου φτάνε η ευτυχία και η χαρά δηλαδή μέσα στην ψυχή μου. Είναι φοβερό να ξέρουμε με το στόμα να λέμε τα, τα, τα θεϊκά λόγια και να μην έχουμε ζήσει το Θεό. Είναι φοβερό να λέμε όλα τα τάγματα των αγγέλων και να μην έχουμε δει ούτε ούτε ένα μικρό το πιο μικρό αγγελάκι που υπάρχει αν μπορώ να το πούμε αυτό. Οι άγγελοι δεν έχουν φίλο άνδρες, γυναίκε κλπ. Οι άγγελοι είναι πνεύματα τα οποία είναι μπροστά στο Θεό, δηλαδή όντα μπροστά στο Θεό χωρίς φίλο. Άλλο που τα ζωγραφίζουμε έτσι σαν μικρά αγοράκια, κοριτσάκια κλπ, είναι για να τα καταλάβουμε εμείς. Επειδή όταν εμφανίζονται, παίρνουν μορφή ανθρώπου για να μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, να τα δούμε, να μην φοφηθούμε, να τα καταλάβουμε έτσι στα μέτρα μας, γι' αυτό μας έχει μείνει και τα φτερά αυτά που βάζουνε, δεν ξέρουμε και τα χεροβήματα, τα σεραφήματα, ότι είναι όλα φλόγα, όλα είναι λέει γεμάτα μάτια, ότι βλέπουν διαρκώ το Θεό γύρω-γύρω-γύρω παντού. Όλο βλέπουν, βλέπουν, βλέπουν, είναι πεντακάθαρα δηλαδή. Διάφανα, κρυστάλλινα. Τι λέξει να βρει κανεί να πει για τον αόρατο κόσμο, ναι. Λε τώρα άνθρωποι μου, τι με τώρα αυτά που λες Εγώ έχω τα προβλήματά μου, ναι. Αλλά κοίτα να, να είσαι έξυπνο. Αν τώρα εκεί που κάθεσαι και έχει τα πρόβλημά σου, εκεί που οδηγάσαι πούμε, και έχει τα νεύρα σου, ή βιάζες, έρθει ένα άγγελο και σε χαϊδέψει την ψυχή, θα σου φύγει όλο αυτό το Καταλαβές Αν εκεί που κάθισε τώρα και Λες εγώ έχω τώρα το παιδί μου στην εντατική Είναι η μάνα μου στο γεροκομείο Και πρέπει να έχουμε έξοδα τρεχάματα Έχουμε αγωνίες Εσύ ε, δίνει το παιδί μου εξετάσεις και με έχει φάει αγωνία Μα αν πιάσεις επαφή με έναν άγγελο Και τον στείλει εκεί Και τον στείλει εκεί θα γίνει θαύμα Καταλαβε. Αυτή η θεωρία που, που λέω τα θεωρητικά Έχουν πολύ σχέση με την πράξη να ζωής Μπορείς να Μπορείς να στείλει άγγελο κάπου. Αυτό είναι. Η θεωρία που λέω, αυτό έτσι εφαρμόζεται στην πράξη. Όταν δηλαδή το παιδάκι σου είναι στο νοσοκομείο και έχει αγωνία και είσαι σπίτι και είσαι στο δρόμο, ε, δεν πειράζει. είσαι στο δρόμο. Ο άγγελος που δεν εμποδίζεται από την κίνηση στους δρόμους, που δεν εμποδίζεται από το χώρο, μπορεί να πάει κατευθείαν. Το θέμα είναι εσύ ξέρεις να στέλνεις αγγελου. στο νοσοκομείο που είναι το παιδί σου. Ξέρεις να στείλεις αγγέλους στο γυροκομείο που είναι η μάνα σου Ξέρεις να στείλεις αγγέλους στην καφετέρια που είναι το παιδί σου Και δεν ξέρεις τι κάνει Και λες τώρα παίρνει ναρκωτικά ή δεν παίρνει τάχε με αυτή την κοπέλα και τι κάνουνε με αυτή την κοπέλα Θεέ μου τι, τι θα γίνει θα, θα διαλύσει το σπίτι μας ε, Τσακώθηκε και πριν μια άλλη κοπέλα τώρα έχει άλλε, Γυρίζει με τη μια γυρίζει με την άλλη Να σου πω ξέρεις να στείλεις αγγέλους Α το κινητο Κλείστο το κινητό χριστιανίμα, ας το κινητό, μη, μη στέλνει, μηνύματα, μην μπαίρνεις τηλέφωνα, είναι ενοχλητικό αυτό το πράγμα συνέχεια. Κλείς το κινητό. Υπάρχει κάτι πολύ πιο κινητικό, πολύ πιο ευκίνητο, αεκίνητο που είναι οι άγγελοι. Το κινητό θα μιλήσει ένα λεπτό, θα σου πει και πέντε ψέματα και τελειώνει το θέμα. Οι άγγελοι δεν δε ξεγελιούνται. Τώρα είσαι εσύ εδώ και το παιδί σου να αλλού, ε! Και μερικοί έχουν παιδιά στα ξένα και σπουδάζουν, και άλλοι είναι οι άντρε του στα καράβια, οι γυναίκε λείπουν, άλλοι είναι ο γιο τη μου είπε μια κυρία είναι στο άγιο Όρος και έχει να το δει πόσα χρόνια. Ωραία, στείλει αγγέλου στο παιδί σου. Κάνε προσευχή. Και πες Άγγελε μου, οι άγιοι Άγγελε του Θεού, πάντα στο παιδί μου, και πέστε του σταυτί ότι τα αγαπώ. Δεν μπορώ να του μιλήσω, δεν μπορώ να το βρω, δεν μπορώ να το δω. Άγγελε μου, φύλαγε το παιδί μου. Μην μπλέξει. Και όταν πάει να πάρει να ναρκωτικά, εσύ άγγελε μου, δώσε το ένα σκούντιμα, πιάσ' το το χέρι. Και όπως το πιάνα μικρό που ήταν μικρό και το πήγαινα όπου ήθελα και στην πλατεία και στο σούπερ μάρκετ και στη λαϊκή και στο λούνα πάρκ και στην παιδική χαρά. Τώρα δεν είναι τίποτα τώρα. Αν όμω πάει ο άγγελος, αν πάει ένας άγγελος, θα το πιάσει το χέρι. Θα του έρθει μια έμπνευση, θα του έρθει μια... ένας καλός λογισμός, μια καλή σκέψη. Μια καλοσύνη στην καρδιά Μια λιακάδα στην ψυχή Θα φύγουν τα σύννεφα Και όλα αυτά ξέρεις ποιος θα τα κάνει Εσύ Που τώρα με ακούς. Η προσευχή σου εννοώ Η προσευχή ελκεί τους αγγέλους Όταν θα έρθει ο άγγελος θα σου πει Τι θέλεις να σου κάνω Τι θέλεις με φωνάξεις; Όταν με φωνάζεις έρχομαι Όταν πεις Άγιε μου Κύριε μου Στείλε, στείλε μου αγγέλους στην προσευχή μου και αυτοί οι άγγελοι ας πάνε να βοηθήσουν τον κόσμο που χάνεται, τους πολέμους, να παρηγορήσουν τους ανθρώπους, τις μάνες που κλαίνε. Αυτό δεν είναι παραμύθια. Δεν είναι παραμύθια να, παρα... να παρηγοριόμαστε ψεύτικα. Είναι αληθινά παραμύθια. Δηλαδή είναι η πραγματικότητα. Αυτό εννοώ. Είναι μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια. ούτε εγώ τα ζω, ούτε εσύ τα, ζεις. τα ζει. Τα ζω όμω κάποιο άλλο που τώρα μα ακούει και δεν το παραδέχεται, αλλά κάποιοι τα ζουν. Μπορεί εσύ και εγώ, οι δυο μα, να μην τα ζούμε. Αλλά δεν ακούνε το σταθμό μόνο εσύ και εγώ, είναι και άλλοι που ακούνε. Και αυτοί ζουν και έχουν εμπειρίες Και αν πάρουν τηλέφωνο και αν στείλουν ένα, ένα email και αν με δουν μια μέρα και ιδιαίτερα με πάρουν, γιατί δεν μπορούν να τα πούνε αυτά και δημοσίω. Δεν μπορεί να βγει στο κανάλι και να λέει στη... όπω γίνονται τηλεόραση λένε ότι να είναι. Αυτά δεν λέγονται. Αλλά με ένα δάκρυ το δείχνει ο άλλο και λέει: Έχω ζήσει. Είχα δει κάποτε ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση για τον πατέρα Ιάκωβο, τον Τζαλίκι. Και είχε έναν άνθρωπο, δεν ξέρω αν το είχατε δει ποτέ, και είχε έναν άνθρωπο ο οποίο είδε τον πατέρα Ιάκωβο μετά την κίμησή του σε ένα χωριό, ένα κύριο με τη γυναίκα του. Και εκεί που μίλαγε για τον πατέρα Ιάκωβο, άρχισε να κλαίει. Και έλεγε: Ήρθε, ήρθε, ήρθε, και μου είπε και θα γίνει καλά. Και έκλαιγε μπροστά στην κάμερα τελείω άθελά του, δηλαδή όχι φτιαχτά πράγματα, όχι ψεύτικα Ούτε να πάμε να πουλήσουμε αυτό που λένε εντύπωση και να δείξουμε κάποιο ότι είμαστε. Έτσι του βγήκε μέσα στον πόνο του άνθρωπο. Αυτά είναι τα αληθινά. Τα άλλα τα στιγμένα, τα φτιαχτά, δεν είναι αληθινά. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα πούνε αυτά εύκολα. Αλλά υπάρχουν πολλέ μάνε, πολλοί πατέρε πονεμένοι και πολλά παιδιά που έχουν ζήσει εμπειρίε, αγγελικά οπτασίας, εμφάνισης αγγίγματος ε, επαφής και φιλίας με τους αγγέλους και ένα, μια φορά που πήγαινε να τον ερωτήσει ένας αν είχε δει αγγέλους, ένα γνωστό μου που είχε και όνομα αγγέλου ε, πιστεύω ότι είχε δει αγγέλους το ρώτησε έναν παιδάκι μου, «Εσύ έχετε δει άγγελο και απαντάει αυτός ε βέβαια εσένα του λέει έχω δει, έτσι κρύφτηκε δεν είπε την αλήθεια αλλά ήταν και αυτό αλήθεια, όταν βλέπεις πεδάκια. Τα πρόσωπα των μωρών, των βρεφών Των αθώων παιδιών Είναι σαν άγγελοι Το λένε μερικοί, σαν άγγελος είσαι Έχεις δει πού το ξέρεις πως είναι οι άγγελοι Το ξέρουμε, ξέρετε γιατί Γιατί μέσα μας υπάρχει αυτή η κρυφή ανάμνηση Της αθωότητας, Της καθαρότητας οι άγγελοι, είναι, οι άγγελοι είναι πολύ αθώοι, πολύ καθαροί Δεν καταλαβαίνουν βρωμιές Δεν κακείς, βρισχές Δεν η Χάγκελ είναι αθώοι τόσο πολύ που καταλαβαίνουν κύριο τους τι γίνεται, μας βλέπουν, δεν μπαίνουν στη κακία μας, καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί με μας με την ψυχή μας, με τη βρωμιά μας, αλλά παραμένουν αθώοι, παραμένουν αθώοι, δεν μπαίνουν στο κλίμα μας, δεν πονηρεύουν, δεν χαλάνε, ενώ εμείς χαλάσαμε, χαλάσαμε. Εκτό από τα παιδάκια τα μικρά, όσα προλάβανε και δεν βλέπουν πολύ τηλεόραση και δεν ακούνε υπονοούμενα και δεν ακούνε πονηριέ, αλλά οι γονεί βιάζονται. Το παιδί να, να μεγαλώσει. Και να μεγαλώσει θα μπει να μάθει όλα τα πονηρά του κόσμου και όλα τα υπονοούμενα με τρόπο αο... βρώμικο και χιδέο. Σκέψου σου βάζει ο Θεό έναν άγγελο στο σπίτι, το μωρό σου, το παιδί σου, και εσύ το μαθαίνει να λέει βριχέ και καμαρώνε. Ήρθε ο Θεό και λέει το παιδί: Πε αυτή τη λέξη, Αχ, είδε τι λέει, το... τι γίνεται, ρε, το παιδάκι, μπράβο. Έχει έναν άγγελο στο σπίτι και έχεις βαλθεί να το κάνεις το αντίθετο που δεν μπορώ να πω <Συλίου> <Συλίου> Τι ωραία λοιπόν να είμαστε σαν του αγγέλους Γεννηθεί το λέει το θέλημά σου, κύριε στην προσευχή, ω εν ουρανό και επί της γης Γιατί λέει ω εν ουρανό και επί της γης γιατί στον ουρανό οι άγγελοι κάνουν το θέλημα του Θεού συνέχεια. Οι άγγελοι είναι ό,τι θέλει ο Θεό. Οι άγγελοι είναι τα μάτια του, καρφωμένα στο Θεό. Ό,τι πει. Να το συζητήσουμε, λέει, όχι, να μην συζητήσουμε τίποτα. Κάνε αυτό, τελείωσε, μιλάει ο Θεό. Οι άγγελοι είναι απόλυτα συντονισμένοι με το Θεό. Εγώ δεν είμαι. Εγώ, δηλαδή, μπορώ να πω: Σήμερα βαριέμαι να κάνω την προσευχή, ε, δεν θέλω τώρα να κάνω κάποια κίνηση αγάπη, δεν θέλω να συγχωρέσω, ε, θέλω να κατακρίνω. Ε, Εμεί κάνουμε ό,τι θέλουμε, τι κακίε μα, τι αδυναμίε μα. Οι άγγελοι είναι συντονισμένοι, ό,τι θέλει ο Θεό, θέλουν και αυτοί. Ό,τι θέλει ο Θεό συνέχεια. Γι' αυτό είναι και πολύ χαρούμενοι. Γιατί κάνουν όλα τα ωραία, όλα τα άγια, όλα τα θεϊκά. Γιατί ο Θεό δεν μπορεί να θέλει κάτι κακό. Όλα τα καλά θέλει. Και είναι συντονισμένοι μαζί του. Κάνουν τι εντολές του, τον δοξάζουν όλη την ώρα, μέρα νύχτα τον δοξολογούν και τον ευχαριστούν. Γι' αυτό λέμε ότι και εμεί δεν κάνουμε τίποτα στο Θεό, γιατί δεν μα έχει ανάγκη, έχει του αγγέλους. Έχει του αγγέλους μέρα νύχτα. Απλώ από αγάπη θέλει ο Θεό να συμμετέχουμε κι εμεί σε αυτή τη μακαριότητα. Σε αυτή τη μακαριότητα. Γι' αυτό δημιούργησε τον άνθρωπο, ενώ ήταν ήδη αυτάρκη, ήδη πανευτυχή, ήδη χαρούμενο ο κύριο, με στην απόλυτη δόξα του, γιατί ήθελε να να ξεχυθεί, να ξεχυλήσει αυτό το καλό, το αγαθό η ευτυχία του, η δόξα του η, η χαρά του, η μακαριότητά του και σε άλλα πλάσματα ήθελε να κάνει και άλλα πλάσματα, να χαρούν μαζί του γιατί η χαρά είναι κάτι που το μοιράζει. η χαρά είναι κάτι που δίνεται που δεν μπορείς να το έχεις μόνος ατομικά θες να το δώσεις είναι η αγάπη που σου βγαίνει εδώ ακούει κανείς μια εκπομπή και παίρνει, μου λέει ένας πειράζει, παίρνω και άλλους φίλους μου και τους λέω να ακού μου αρέσει κάτι, θέλω κι άλλος να το κάνει Να το μοιραστώ ε, Αυτό κάνει και ο Θεός, θέλει να μοιραστεί Και λέει είμαι εγώ ευτυχισμένος Θέλω, και εσύ, θέλω να κάνω και όντα διαφορετικά από μένα Να είναι κι αυτά ευτυχισμένα Και δημιουργεί Έκανε τους αγγέλους, τους ανθρώπους Να τον δοξολογούν, να τον δοξάζουν Να τον βλέπουν, να χαίρονται Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία ε, Γεμίζωνα τους αγγέλους Γεμίζωνα τους αγγέλους Έλεγε ο στην Εύβοια ο Τσαλίκης Τον οποίο τον είχα δει και θα σας πω άλλη φορά Ιστορίες για τον πατέρα Δύο πραγματάκι έτσι από τον πατέρα Ιάκωβο ε, Έλεγε αν βλέπατε μέσα στο ιερό Τι γίνεται και μέσα στην εκκλησία Θα φεύγατε λέει όλοι έξω Παιδιά μου σας λέω αλήθεια λέει Αν βλέπατε μέσα στην εκκλησία Τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία Θα φεύγατε όλοι έξω Από το, από το φόβο, από το δέος, από τον τρόμο Δεν είναι ένας χώ Κάθονται κάποιοι άνθρωποι και μπροστά είναι απλώ αέρα και εικόνε και ένα τέμπλο και τίποτα άλλο. Ούτε μόνο ο καπνό του λιβανιού και όχι το θυμίαμα. Υπάρχουν άλλα όντα, άλλε ύπαρξει, άλλα δημιουργήματα του Θεού, αγγελικά πλάσματα. Αυτό τα έβλεπε. Εμεί δεν βλέπουμε. Έτσι ε, να κάνουμε, γι' αυτό πάμε κοντά του, γονατίζουμε, καθόμαστε στον Τζάκι δίπλα σε αυτού του γέροντες και του λέμε στου Αγίου μα, τους πατέρες μα και λέμε Εσεί που είδατε. Εσείς που τα μάτια σας καθάρισαν και είδατε και άλλα πράγματα που εμεί δεν βλέπουμε γιατί εμεί βλέπουμε μόνο αυτή τη γη και αυτή ούτε καλά καλά τη βλέπουμε καθαρά και εμείς τα παρανοούμε όλα και το μυαλό μας έχει σκοτιστεί για πέστε μας πώς είναι οι άγγελοι, τι κάνουν οι άγγελοι, πώς νιώσατε με τους άγγέλους και μας λένε ότι είναι γεμάτη αγάπη, αγαθότητα, χαρά, φως όταν σε αγγίξει ένας άγγελος λένε σου μεταδίδει χαρά, ευτυχία, σου παίρνει τη μελαχολία. Όταν εκεί που κάθεσε, νιώθεις χαρά ξαφνική, είναι που ήρθε ένας άγγελος και σε παρηγόρησε. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταφέρθηκε ένας άγγελος. Είναι παρόντε οι άγγελοι και στη ζωή του Χριστού. Από τότε που γεννήθηκε, που βλέπετε ότι γέμισαν οι ουρανοί αγγέλους, όταν αργότερα πήγε στην ε, έρημο, Άγγελ. Καλά, εννοείται ότι διαρκώ ήταν άγγελοι δίπλα από τον κύριο. Διαρκώ τον περιστήγησαν γιατί όπου ο βασιλιά, εκεί και οι άγγελοι δορυφορούν τον βασιλιά, οι στρατιωτική του. Και ο κύριο πάντα είχε άγγελου δίπλα του. Πάντα. Αλλά κάποιε στιγμέ έντονα ε, το είδαν κι άλλοι, το είπε ο κύριο και σε άλλου έντονε στιγμέ. Όπω ήταν ε, μετά στην έρημο που ο Σαράντα μέρε νίστεψε, μετά λέει οι άγγελοι διοικώνουν αυτό. Πήγαν άγγελοι και τον διακονούσαν με πολύ πιο αισθητό τρόπο. Ε, στην προσευχή του, στη Γεστημανή, άγγελοι, στην, α, στην ανάληψη του κυρίου, πάλι άγγελοι, και είπαν: Τι, κοιτάτε τον κύριο που ανεβαίνει έτσι όπω ε, ανεβαίνει στου ουρανού, έτσι θα ξανάρθει. Μέσα στη δόξα του, έτσι θα ξανάρθει. Αυτό ο κύριο θα κρίνει τον κόσμο. Άγγελοι στην ανάσταση του κυρίου μετακίνησαν τον λίθο, εμφανίστηκαν μετά στι μυροφόρε, στου αποστόλου. Είναι δηλαδή. Κάτι ζημωμένο με την ζωή του Χριστού και τη Εκκλησίας η παρουσία των αγγέλων. Και πόσοι άγιοι άνθρωποι ήταν αγγέλου, ο Άγιο Πυρίδονα λέει είχε αγγέλου, στη θεία λειτουργία συλλειτουργούντα, στη μικρή είσοδο, και στη μεγάλη βέβαια, αλλά στη μικρή το λέμε κιόλα. Στην ιερή, στην ευχή, τη μυστική αυτή που λέμε, πίσω στην εισόδο ημών, είσοδο αγίων αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντων ημών και συνδοξολογούντων την συναγαθότητα. Κύριε Κάνελε όπως μπαίνουμε στο Ιερό με το Άγιο Ευαγγέλιο να μην μπούμε μόνοι μας, να μπαίνουν μαζί μας και άγγελοι και να γεμίσει ο Ναός Αγγέλος, να, να, να, να έχει μεγάλη κοσμοπλημμύρα δηλαδή, από άγγέλους, να γεμίσει ο τόπος. είχα τύχει μερικές φορές στη ζωή μου ε, δεν έχω δει δηλαδή αγγέλους αλλά δυστυχώς έχω δει στιγμές εξορκισμών σε διάφορα μέρη της Ελλάδος έχω τύχει τρει-τέσσερι φορές δηλαδή και έχω δει την παρουσία του αόρατου κόσμου από την σκοτεινή του πλευρά όχι των αγγέλων που δεν έχω δει αγγέλους Άλλο από αυτό που νιώθει στη στην ψυχή του Αλλά να δούμε αισθητά εσύ να καταλάβουμε Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς επέτρεψε ο Θεός Και είδα αυτή την ώρα αόρατη πλευρά Την σκοτεινή των πονηρών πνευμάτων Από εξουρκισμούς Και κατάλαβα Μέσω των δαιμόνων αυτών που Ένιωθαν αυτοί τους αγγέλους δίπλα τους Ένιωθαν άσχημα που έρχονταν άγγελοι Και τους εμπόδιζαν να πειράξουν τους ανθρώπους Να κάνουν κακό του ανθρώπου. Και μου έκανε πολύ εντύπωση Θα ήθελα κάποια φορά να σας πω μερικά πράγματα Όχι για να κάνουμε φυσικά το διάβολο δασκαλό μας Γιατί δεν αξίζει να το δώσουμε τέτοια ε, δεν, δεν υπάρχει λόγος Έχουμε τον Κύριο που μας διδάσκει Έχουμε τον Κύριο που μας γαληνεύει Έχουμε τον Κύριο που μας παρηγορεί την ψυχή Δεν χρειάζεται να ταραζόμαστε με τέτοια πράγματα Αλλά επειδή τα είδα μερικά τέτοια Του αοράτου Πνευματικού αγγελικού κόσμου, αλλά στη σκοτεινή του πλευρά, θα ήθελα σε κάποια επόμενη εκπομπή, αν συμφωνείτε, να πούμε μερικά που μου έκαναν πολύ εντύπωση. Κάποιε φράσει που έλεγε το πορυρό αγγελικό αυτό πνεύμα, Άγγελο είναι και αυτό ο διάβολο, αλλά δεν είναι φωτεινό πνεύμα, είναι σκοτεινό. Και ο διάβολο, ω προ τη φύση του, ω προ την κατασκευή του, ω προ την ύλη του, αν επιτρέπετε να το πούμε αυτό, ω προ τη φτιαξιά του, δηλαδή πώ είναι η ήλη του, ε, δεν είναι κάτι κακό. Γιατί ο Θεός τον έφτιαξε Άρα δεν είναι κάτι κακό Ο διάβολος ως προς την κατασκευή του Είναι κακός ως προς την διάνοιά του Την προαίρεσή του Την καρδιά του Ανθρωπομορφικά μιλάω τώρα ε, Τις επιθυμίες του Αυτό είναι το κακό Κατά είναι πλάσμα του Θεού Και αυτό ένας άγγελος είναι Δεν είναι κάτι κακό Δεν κάνει ο Θεός κακά πράγματα Η κακία υπάρχει όχι στην ε, δημιουργία του Θεού Και ό,τι έκανε ο Θεός Αλλά στην δική μας μετά. Τοποθέτηση μέσα στη σκέψη μας, στο νου μας, στα κίνητρά μας, στις επιδιώξεις μας Αυτή είναι, η κακία. Αυτή είναι η κακία Και φυσικά θέλει όλα τα αντίθετα, ο πειρασμός θέλει όλα τα αντίθετα από τον Θεό Όλα τα αντίθετα από τους αγγέλους Ευχαριστείτε πολύ στους πολέμους, στα διαζύγια, στις εκτρώσεις Δηλαδή, το απολαμβάνει αυτό ο διάβολο. Όπου βλέπει τσακωμού, φαγωμάρα, ε, αυτά, αυτά άκουσα. Κάτι τέτοια άκουσα δηλαδή και μου έκανε εντύπωση. Γι' αυτό το λέω. Όχι ότι αξίζει τον κόπο να διδαχτούμε από τον διάβολο, αλλά λε κάπου, κάπου κάτσε τώρα να δηλαδή, δω τι γίνεται. Τι γίνεται. Δηλαδή, αν το παραδείχε ο ίδιο ο διάβολο ότι υπάρχει, πρώτον. Που μερικοί δεν δέχονται ότι υπάρχει διάβολο. Και αυτή είναι μεγάλη επιτυχία για τον διάβολο. Γιατί αν, αν ένα κλέφτη, οι άλλοι τον βλέπουν ω φίλο του. Και το ανοίγουν την πόρτα και λέει, «Βρε καλώ το φίλο μα και μπαίνει μέσα. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό σε λίγο θα σου κλέψει πράγματα. Δηλαδή, αν δεν συνειδητοποιήσει και δεν έχει επίγνωση ότι υπάρχει ένα εχθρό, υπάρχει κάτι που όλοι οι άγιοι το λένε. Όλοι οι άγιοι το λένε. Όλα τα συναξάρια των Αγίων, οι βίη του, αν δει, θα δει ότι είχαν κάποια πάλι, παλέψανε με κάποιον. Παλέψανε με κάποιον. Υπάρχει αόρατο κόσμο. Πώ θα το κάνουμε τώρα. Ε, ναι, περνάει η ώρα πάλι. Δεν προλαβαίνω να όλα όσα θέλω να πω. Αλλά αυτό να πω αρχικά, ότι αν δεν πιστέψει ότι υπάρχουν άγγελοι και δαίμονες δεν μπορεί να, να αγωνιστεί σωστά. Να σου πω, όταν πα να κάνει προσευχή, είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Όταν πα να... εκκλησία, δεν χασμουριέσαι. Όταν... Όχι επειδή είναι πρωί και βράδυ να πα, θα χασμουριέσαι. Και απόγευμα να πα, όποτε και να πα. Ε, όταν ε, θε να συγκεντρωθεί στα λόγια του Χριστού, κύριε Σου Χριστέ, λέει σε με, δεν ε, σε εμποδίζει κάποια. κάτι, κάτι δεν σου παίρνει το μυαλό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Γιατί στο γήπεδο σου με απορροφάτε τελείω το ενδιαφέρον σου και δεν ξεχνά ε, όλα και είσαι εκεί δοσμένος, Γιατί όταν κάνει μια άσκηση στα μαθηματικά τα ξεχνά όλα. Και γιατί στην προσευχή, στη θεαλή λειτουργία, σου έρχονται όλα τα κακάλα, τα στραβά. Δεν το λέω αυτό. Το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι. Μην βιαστεί να λε διάφορε εξηγήσει επιστημονικέ. Το λένε τα παιδιά τα αθώα. Λένε κάτι, κάποιο λέει έρχεται και με πειράζει. Ποιο παιδί μου. Κάτι, κάτι ήρθε μέσα μου. Τα παιδάκια που πετάγονται στον ύπνο τους πριν δούνε ε, τηλεοράσεις και μάθουνε, καμιά φορά βλέπουνε φιάλτες από τον πυρασμό Υπάρχει κάτι το οποίο ε, η εκκλησία, αυτό έχω μόνο να σας πω και να σας το παρακαλέσω, μόνο, μόνο, μόνο, πολλές φορές θέλω να το πω αυτό, μόνο στην εκκλησία. Αυτά ε, διασφαλίζονται, αντιμετωπίζονται σωστά, ερμηνεύονται σωστά, θεραπεύονται σωστά. Μόνο στην εκκλησία. Μην χώρου. Θα φτύσεις αίμα που το λέω έτσι ομά Τελειώνει η εκπομπή, πέρασε η ώρα Αλλά το λέω ομά γιατί είναι ομοίη πραγματικότητα Και εσύ μπορεί να ζεις τώρα μέσα στην καλή χαρά Και να μην έχεις κανένα πρόβλημα Αλλά μερικοί άνθρωποι που έχουν μπλέξει Με τέτοια πράγματα σε άλλους χώρους Ταλαιπωρούνται πάρα πολύ Και δεν ξεμπλέκουν Ου μπλέξει που λέει, μην μπλέξει με όλα αυτά. Με μαγείε, με σατανισμού, με αποκρυφισμού, με διαλογισμού ε, πε, περίεργου ανατολικού τύπου που βάζουν όλα στη μέση μαζί. Και το Χριστό και το Βούδα και το Μωάμεθ και το Ισλάμ και, το... και όλα και όλα και όλα τα δέχονται. Αυτό είναι πολύ ύποπτο. Αυτή η σχετικοκρατία, αυτή η υποτίμηση του Χριστού, που δεν αναγνωρίζει ότι είναι ο μοναδικό Θεό στη ζωή σου, ότι είναι η οδό, η αλήθεια, η ζωή, ο μοναδικό. Αυτό και μόνο αφήνει περιθώριο στον πειρασμό και στα πνεύματα του κακού να μπουν στη ζωή σου και να σε επηρεάσουν. Γι' αυτό όταν βλέπετε ανθρώπους τη τηλεόραση και λένε «Πολύ καλός ο Χριστός, τον δεχόμαστε και αυτόν, δεν έχουμε τίποτα με την Εκκλησία αλλά αγαπάμε και εκείνο, πιστεύουμε και το άλλο». Αυτή η σύγχυση, αυτό και μόνο να σου λέει σα ευχαριστώ πάρα πολύ δεν θα πάρω». Όχι. Ο Χριστός δεν είναι για να είναι το συμπλήρωμα μαζί με κάτι άλλο, ούτε είναι το κερασάκι στη τούρτα, ούτε είναι για να βάζεις κερασάκι πάνω σε αυτή την τούρτα που λέγεται η αλήθεια που δίνει η Εκκλησία. Όχι. Η αλήθεια της Εκκλησίας είναι μοναδική, αποκλειστική ε, και πρέπει να διαφυλαχθεί ακενοτόμητη αν θέλουμε να, να αναπαυθεί η ψυχή μας. Για μα μιλάω τώρα. Για εμάς που είμαστε ήδη μέσα στην Ορθοδοξία. Πού είμαστε χριστιανοί. Γι' αυτό ο Χριστός, αν διαβάζει το Ευαγγέλιο, το λέει ότι «Άρα ο, ο ιός του ανθρώπου επι της γης ευρύσει την πίστη. Θα βρει πίστη ο Χριστός». Φαντάσου, στη δευτέρα παρουσία, η απορία του Χριστού αυτή είναι. «Όταν θα έρθω στη γη, θα βρω ξεκάθαρη πίστη. Θα βρω ανθρώπους που να με αγαπούν, να με εμπιστεύονται, να με περιμένουν, να με λατρεύουν εμένα, εμένα, πίστη σε εμένα θα βρω. Λένε μερικοί άγιοι ότι στου ε, ε, δεκαετίε που έρχονται και στι χρονιές που έρχονται και στον δεν ξέρω για αιώνε δεν μιλούν, αλλά μιλάνε για τα χρόνια που έρχονται θα είναι πολύ φοβερό και πολύ βασικό να είσαι ξεκαθαρισμένο στην πίστη σου. Να είσαι ξεκάθαρο σε ποιον Χριστό πιστεύει, στο Θεό που πιστεύει, στον ξεκάθαρο αληθινό Θεό που φανερώθηκε στη γη και όχι αυτή τη σύγχυση, αυτό το κράμα, αυτό το μπέρδεμα, αυτό το λίγο απ' όλα. Το λίγο, το λίγο από όλα όσο και αν σου φαίνεται ωραίο όταν κάνεις μια σαλάτα όταν κάνεις ένα φαγητό που λέει να τρως από όλα και από λίγο εδώ δεν είναι η ψυχή μου δεν είναι από όλα και από λίγο πρόσεξε η ψυχή μου είναι μόνο για οξυγόνο καθαρό είναι μερικά πράγματα που δεν είναι από όλα και από λίγο είναι ή το ένα ή το άλλο τα πνευμόνια μου θέλουν μόνο οξυγόνο για να ζήσω όταν το μπερδέψω, όταν βάλω και άλλες ουσίες και άλλα δηλητήρια πεθαίνω, αργοπεθαίνω και αν δεν το καταλαβαίνω επειδή ακόμα αναπνέω και ζω αργοπεθαίνω και αυτό είναι πολύ πιο ύπουλο Είναι ύπουλο Λοιπόν, οι αληθινοί άγγελοι, ο αληθινός αρχηγός των αγγέλων, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο Κύριος, η Εκκλησία μας είναι ο μόνος χώρος ασφαλείας, ο μόνος χώρος σιγουριάς, ο μόνος χώρος ανάπαυσης Να, σα σας πω ένα παράδειγμα τώρα, δεν νιώθετε, όχι να μου πείτε ειλικρινά τώρα, δεν νιώθετε ανάπαυση που είμαστε μέσα στην Εκκλησία που ξέρουμε ότι υπάρχει ο Τίμιο Σταυρό, που ξέρουμε ότι υπάρχει το πετραχύλι του πνευματικού, που υπάρχουν τα άγια μυστήρια, που υπάρχει η θεία κοινωνία, που υπάρχει ο αγιασμό με στην Εκκλησία. Για την Εκκλησία. Όχι να πω να τα πάρω για να τα πάρω κάπου αλλού. Έρχονται μερικοί στα ένα και, και το πάνε στου μάγου. Όχι αυτό. Με στην Εκκλησία, για την Εκκλησία, για τη δόξα του Χριστού και τη Εκκλησία και του εαυτού μα. Αφού και εμεί Εκκλησία είμαστε. Και εμείς τα δοξαστούμε. Δεν βλέπεις λοιπόν ότι όλα αυτά δημιουργούν ανάπαυση στην ψυχή. Όλα τα άλλα πραγματικά είναι εκ του πονηρού. Σήμερα μιλάμε για τους αγγέλους. Αλλά σας είπα ότι σε κάποιες εκπομπέ θα ήθελα να πω και μερικά πραγματάκια για τη σκοτεινή πλευρά του αόρατου κόσμου που είδα και άκουσα και τρόμαξα και προβληματίστηκα και λίγο φελήθηκα με την έννοια ότι ξύπνησε λίγο το μυαλό μου και κατάλαβα ότι... Θα πρέπει να αγαπάμε περισσότερο τον Χριστό, να τον έχουμε δάσκαλό μας, διδάσκαλό μας, να τον κοιτάμε στα μάτια ακατάπαυστα σαν τους αγγέλους, να τον δοξάζουμε και να τον παρακαλάμε να μας σκυπάζει, να μας προστατεύει από ορατούς και αόρατους εχθρούς. Να τηλεφωνήσετε στο 4118602 Και 4118640 Να πείτε κάτι δικό σας Ή να γράψετε ένα μήνυμα Στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αθέατα τελεία Περάσματα Παπάκι γιαχού.gr Και εσύ Βασίλη Χατζηνικολάου Βάλε μας το τελευταίο Μουσικό πέρασμα Που θα είναι και το πέρασμα στην επόμενη εκπομπή Και εύχομαι αγαπητοί ακουρατέ Και φίλοι μου να έχετε μια καλή εβδομάδα Γεμάτη με αγγέλους στη ζωή σας, στην καρδιά σας Στην οικογένειά σας, στη δουλειά σας και παντού Και αν θυμηθείτε και βρείτε χρόνο Στείλτε και σε μένα κάποιον τέτοιο άγγελο της αγάπης σας Να με παρηγορήσει και εμένα στον αγώνα της ζωής Και εγώ θα προσπαθήσω να κάνω το ίδιο για σας. Καλή δύναμη, χαίρετε